Και με το φω του λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίε τη Ζηράνα Ζατέλι. Οι λύκοι έτσι κι η ώρα του προβάλλουν από όλε τι μεριέ και τα μάτια του είναι στυλπνά και διαισθητικά όσο τίποτα. Η λύκοι Οχι απαραίτητος ως εχθρή, μα ως ενέχειρα της μνήμης. Διαβάζει η ζηρά να ζατέλι. Τιχερί έφθα, τιχερί πετρούλα, τυχερή και σύκλητια, και σύ πιο τιχερί όλες μικρή ουλία. Πόσα δεν είχατε την τρομάρα να ζήσετε. Από πόσα σας προφύλαξε η μοίρα σας... Μονολογούσε ο Χριστόφορος καθώς... Βιβλική σχεδόν φιγούρα... Στίβαζε παιδιά παιδιών και πιθανά υπάρχοντα... Πάνω σε γερές ή αξιοθρύνητες καρότσες... Και κλείδωνε έναν ολόκληρο μήλο για σουσάμι... Όπως θα κλείδωνε ένα μικρό χαρτοκιβώτιο. Τα μάτια του... Λιγότερο συναισθηματικά και αλλοπαρμένα... Από εκείνα της κόρης του Ιουλίας... Βούρκωναν όπως εκείνα Κι ωστόσο πάλευε να ακούσει Τι ακριβώς του λέγανε η μεγάλη του γη Τα αυτιά του όλο ένα και λιγότερο Άκουγαν τα παραγγέλματα απ' έξω Κυρίως όταν επικρατούσε τέτοια σύγχυση Εκείνοι, το μόνο που του έλεγαν Ήταν να κάνεις την άκρη «Γέρασες πια» φώναζαν Όχι με σκοπό να τον πληγώσουν Μα οι στιγμές δεν σήκωναν αυρότητες Πήγαινε κάτσε σε μια γωνιά μαζί με τα εγγόνια σου Μην μπαίνεις στα πόδια μας, μας εμβοδίζεις Τι λέτε βρε καλά μου παιδιά Παρακαλούσε αυτός να καταλάβει Καθώς είχαν βλεχτεί τα χέρια του Μέσα στις τριχές των ζώων Δεν μου φτάνει τόση σκοτούρα «Μας εμποδίζεις!» Το άκουσε, μα δεν ήθελε να το πιστέψει. «Σας εμποδίζω!» «Σοβαρολογείτε!» «Για ελάτε στη θέση μου!» «Μωρέ, και μας εμποδίζεις» «Και τον πελά μας βρήκαμε με την πολύγλωσσία σου» «Το φώναξε κάποιος από εκείνους» «Σε μια έκρηξη θυμού ή επιπολαιότητας» «Μα το Θεό, δεν σας καταλαβαίνω» «Μουρμούρισε με πίκρα» και μετά από κάποια πάυση ο Χριστόφορος γιατί και καταλάβαινε και δεν καταλάβαινε γιατί αυτός ως άνθρωπος που η μοίρα του τον έβαλε να γεννηθεί και να ζήσει σε αυτήν τη χερσόνησο της Χωάνης σε περιόδους διόλο ακίμαντες και ασκίαστες γνώριζε πράγματι κι άλλες γλώσσες και εκείνη τη σλάβικη διάλεκτο, την τόσο επίμαχη έφνης και αρκετά τουρκικα από τα τουρκάκια με τα οποία έπεσε ή μάλλονε όταν ήταν μικρός. Και τώρα τελευταία είχε αρχίσει να παίρνει και μερικά από τα τσαρκέζικα της Πέρσας. Αλλά βέβαια η μητρική, η άκρος ζωική, η καθοριστική για αυτόν και τους απογόνους του γλώσσα ήταν η ελληνική καμιά άλλη. «Λοιπόν, και χωρίς το Θεό μάρτυρα, δεν σας καταλαβαίνω», ξαναείπε στου γιου του «Αφήστε ήσυχο τον πατέρα σας, δεν του φτάνουν οι ταραχές και οι λύπες που πέρασε Δεν του φτάνει που γέμισαν τζιτζί και τα αυτιά του», υπερασπίστηκε τον άντρα της η Πέρσα. «Μα δεν του είπαμε και τίποτα, μόνο να μην μας εμποδίζει», απάντησε λίγο ένοχα κάποιος από τους προγονού τη. «Μα αυτός άλλα κατάλαβε, τέλος πάντων» Όπως έλεγε και ο ίδιος, ουγαρ έρχεται μόνον. Η ομόνια, ξέρω, η ομόνια, αλλά Πούντιν συνέχισε να μονολογεί από τη μεριά του ο χαλκέντερος άνθρωπος. Την ίδια ώρα η Φευρονία, στον έβδομο μήνα της πλέον όψιμης και σίγουρα τελευταίας εγκυμοσύνης της Έκλεινε τα ντουλάπια της χωρίς ιδιαίτερη βιάση Σκέπαζε με πανιά χαρτιά και βουλοκαίρι ενίοτε Ό,τι πιθάρια ή κούπες άφηνε γεμάτα Τραβούσε τα σεντόνια από τα κρεβάτια και έριχνε φάρμακο για τους ψύλους. Οι επιδρομές των ψήλων γίνονταν μόνο καλοκαίρι τώρα πλησίαζαν τα θεοφάνια μα αυτή το έριχνε αφού το είχε και γενικώς άφηνε τα δωμάτια της καθαρά και τακτοποιημένα σαν να περίμεναν Ανάσταση και κοίταζε τα αποτελέσματα της νοικοκυροσύνης της με την επιδοκιμασία που θα τα κοίταζε το μάτι κάποιων επισκεπτών στην πραγματικότητα δεν ήθελε να ξεκολλήσει Παρότι δεν της έκανε πια και τόση εντύπωση «Έτσι θέλω να τα ξαναβρω», είπε στον εαυτό της και στο παιδί Και έσπευσε να διορθώσει την πτυχή μιας κουρτίνας Αλλιώς, αν του κάνει κανενός καρδιά, ας μου τα χαλάσει Ενώ ο ησύχιος από την αυλή την φώναζε να κατέβει επιτέλους στις σκάλες Γιατί ήταν η τελευταία, η μόνη που έμενε ακόμα μέσα μαζί με τον Σάκη, το μικρότερο παιδί της που την κρατούσε γερά από τον ποδόγυρο και δεν την άφηνε ούτε να φύγει ούτε να μείνει Έριξε μια τελευταία ματιά έκλεισε τις πόρτες τον φορτώθηκε στα πλάγια της κοιλιάς της και κατέβηκε ένα-ένα τα σκαλοπάτια κατεβάζοντας από πίσω για την κλαβανή της σκάλας Ο ησύχιος την κοίταζε να βγαίνει από το σκοτεινό χαγιάτι ήταν σούρπου και καμιά λάμπα δεν άναβε πια μέσα στο σπίτι. Τι κάνεις το σύντορα, γιατί αργείς τη ρώτησε. Την Ιουλία, του είπε και ανατρίχιασε κοιτώντας πίσω της στο σπίτι, την δικιά μας Ιουλία την αφήνω με εδώ. Και μετά η ματιά της περπάτησε πάνω στα τόσα άλλα παιδικά κεφάλια που περίμεναν να φύγουν μαζί τους. Δεν κινδυνεύει η Ιουλία εκεί που βρίσκεται, της είπε ο Εσύχιος. Λένε πως μπαίνουν και στα νεκροταφεία Ποιοι Όλοι ξέρω εγώ Ας μπαίνουν και τι μπορούν να κάνουν Παίρνουν λέει τα χρυσά δόντια Τις βέρε. Ούτε χρυσά δόντια είχε η ουλία Ούτε δέρα Αυτό να μου πεις Είπε η φευρονία Αλλά είναι η αδικία στη μέση Η αδικία Και εμένα μια φωνή μου λέει Πως δεν θα ξαναδώ το σπίτι μου Θα το ξαναδείς Πάμε για να γυρίσουμε, της είπε. Ο πηγεμός είναι στο χέρι μας, ο γυρισμός όμως. Ανέβα τώρα, πάμε στη λίμνη να ζήσουμε λίγο καιρό. Και δίνοντάς της στο του για να μπορέσει να ανεβεί στην πιο ψηλή και βαθουλωτή άμαξα την ρώτησε σιγανά και γρήγορα Ξιστά από το αυτή τη συμφωνή του Αν το κόκκινο φουστάνι το άφησε εδώ Με το πόδι της στον αέρα Έτοιμο να αναρριχηθεί Χείρισε και τον κοίταξε Δεν ξέρω αν παίζεις ή είσαι σοβαρός Κάτι ώρες δεν το ξέρω καθόλου Του είπε με κάποιο φόβο στα μάτια της Σουτ της έκανε Λες κι ήταν αυτή που άναβε Σε τέτοιες στιγμές Τα κόκκινα φυτίλια Λίγο πίσω τους Ο Χριστόφορος Παρέδιδε τα κλειδιά του σπιτιού στην ψυχαδελφή του Λιλί Αυτή δεν κινδύνευε, την γλώσσα της δεν την μιλούσαν ούτε οι άγγελοι. Πάμε και θα ξανάρθουμε, μην κάνεις έτσι, της έλεγε, καθώς εκείνη έκλεγε και τον έσφιγγε από το μανίκι, ή τα μάτια της στην άκρη από το ζωνάρι του. Κακήν-κακός θα στρώσουν πάλι τα πράγματα, και θα ξαναβρούμε τις στέγες μας, θα ξαναπιάσουμε τις μας. Αν θες έλεγε εσύ μαζί μας Στο λέω και πάλι έλεγε εσύ μαζί μας Όχι όχι εγώ πρέπει να μείνω να φυλάγω το σπίτι Του έλεγε με τα χέρια της και συνέχεια έκλαιγε η Βουβή Τότε γεια σου Βιολέτα μου εις επανειδή, θα τα ξαναπούμε Γεια σου καλό δρόμο γεια σου φως μου μονάκριβε γεια σου Ακόμα πιο πέρα από την άλλη μεριά της αυλής Στέκονταν με τα πενευρέκια και τα τσεμπέρια της Η μάνα του Ορχάν και κάτι άλλες σαν αυτήν Ούτε κι αυτές κινδύνευαν Κουνούσαν σαν μυρολογίστρες στο κεφάλι τους Στους άρχοντες που έφευγαν Και τους εύχονταν μουρμουριστά στην δική τους γλώσσα Καλό κατεβόδιο, καλή επιστροφή Όποτε το θέλει Δεν ξεμάκριναν πολύ Έβλεπαν ακόμη μερικά σπίτια γύρω τους, θεόκλιστο έτσι κι αλλιώς και άκουγαν γάτες να νιαουρίζουν όπως ακριβώς θα σπάραζαν μωρά ξεσκέπαστα στην παγωνιά της νύχτας όταν τα φανάρια τους, κρεμασμένα μπροστά στις καρότσες τους βοήθησαν να δουν κι ένα μοναχικό άτομο που κουνούσε σαν αβαγό στα χέρια τους στη μέση του δρόμου Σταμάτησαν και τον άφησαν να ανέβει. ήταν ο πακαλάκου τον κάλεσε κοντά της η Φευρονία και τον ρώτησε πού θέλει να πάει, πού αφήνει τη γιαγιά του. Της είπε πω δεν έχει γιαγιά, πέθανε το απόγευμα και την αφήνει σάθαυτη, είπε να μην τη θάψω. Ποιος είχε τον καιρό ή τη διάθεση να πάει κόντρα σε μια τέτοια δήλωση ή έστω να μην την πιστέψει. Κανείς. Η φεβρονία του έκανε χώρο να καθίσει δίπλα της και αυτός Λυγίζοντας τη ράχη του Άνοιξε την παλάμη του Και τη ζήτησε λίγο ψωμί Του έδωσε και λίγο ψωμί Αλλά του είπε να μην τη ζητήσει πάλι Όσο να φτάσουν εκεί που πήγαιναν Γιατί το ψωμί πια ήταν μετρημένο Και οι ανάγκες πολλές Τα μάτια ορθάνυχτα, τα περισσότερα τουλάχιστον, παρότι η νύχτα κόντευε να τελειώσει μετά από τόσες ώρες οδηγορία και άλλο τίποτα δεν επιθυμούσαν παρά να μπορούσαν να κοιμηθούν. Μερικά παιδιά το κατάφερναν, όχι οι μεγάλοι. Τους έτρωγε η έγνοια για αυτά που άφηναν, για το άγνωστο που τους περίμενε. Ένας είπε, ας ήμασταν ακόμη στα σπίτια μας και ας είχαμε τους λύκους στην αυλή, και τα τζακάλιά στη σκεπή mm -hmm. θα γίνουμε ψαράδες εκεί που πάμε δεν είναι κι άσφημα. Mm -hmm. απάντησε σε λίγο ένας άλλος mm -hmm. θα γίνουμε ζητιάνι λέω εγώ mm -hmm. ανήγκυλε με ακεφιά ένας τρίτος mm -hmm. σώπα καημένε mm -hmm. δεν πάμε δάκια σε παλάτια mm -hmm. σε φτωχό κόσμο πάμε ούτε αλάτι να λατιστούν δεν έχουν εκεί πέρα η λίμνη τους βγάζει γλυκό νερό mm -hmm. τόσο το χειρότερο Ζητιάνησε ανάλατους, είπε με περισσότερη αγκεφιά ο προηγούμενος. Αλλά έχουν ειρήνη, το κεφάλι τους ήσυχο. Τι να σου κάνει και η ειρήνη όταν ξεσπιτώνεσαι, δεν βαριέσαι. Εγώ λέω να παίξουμε το καλημέρα καμιλιέρι. Θα περάσει η ώρα, πρότεινε κάποιος που δεν είχε μιλήσει ως τώρα και αφού πια είχαν απομακρυνθεί από την ευαίσθητη ακτίνα. Ξύπνα τα παιδιά να το παίξουν, παιδιά θα γίνουμε τώρα στα γεράματα και με αυτά που μας συντρέχουν, Γιατί όχι. Εμένα η τελευταία επιθυμία του πεθερού μου πριν πεθάνει ήταν να του πω δεκαπέντε φορές το καλημέρα καμιλιέρι χωρίς να τα μπερδέψω. Τα μπερδέψα βέβαια, μα του είχε βγει πια η ψυχή και ευχαριστήθηκε και μάφησε και δέκα λίρες. Να το παίξουμε τότε, μπας και ευχαριστηθεί λιγάκι η ψυχή μας πριν χει Υποχώρησε εκείνο που στην αρχή θεώρησε αυτό το παιχνίδι ανάξιο τη κακοτυχία του. Και άρχισαν να παίζουν το καλημέρα καμιλιέρι, και όποιο κατάφερνε να το πει 15 φορέ, χωρί να γλωσσό περδευτεί με τα μη και τα λί, έπαιρνε ένα μήλο. Τώρα δεν είχαν ούτε φίλο. Το μόνο δώρο αν κατάφερναν να το πούν έστω και δέκα φορές ήταν μερικά πνιγμένα χασμοριτά και λίγη αργοπορημένη μίστα καθώς θα και γύρω ο ορίζοντας. Κάτι ήταν και αυτό. Άλλωστε είχαν μπροστά τους ακόμα μισής ή μιας μέρας ταξίδι όσο να δουν τη λίμνη. Τα χρόνια η απόσταση αυτής της λίμνης από τα δικά τους μέρη Μετριόταν με το πλέξιμο μιας κάλτσας ως πάνω στο μυρό Με τον χρόνο δηλαδή που χρειαζόταν το πλέξιμο μιας τέτοιας κάλτσας Αρχίζοντας από τη μύτη, περνώντας από τη φτέρνα τον αστράγαλο, την κνήμη, Φτάνοντας στο γόνατο και καταλήγοντας ψηλά στην ούγια. Δεν ξέρουμε πως κατάφερε να γίνει αυτή η χρονομέτρηση Ίσως έβαλαν κάποια γυναίκα πάνω σε άλογο ή γαϊδουράκι Της έδωσαν μπόλικη κλωστή και πέντε μικρές βελόνες Και της είπαν «Αν τελειώσεις μια μακριά κάλτσα Όσο να φτάσουμε σε εκείνη τη λίμνη Θα φας τα πιο φρέσκα και νόστιμα γλυκόψαρα της ζωής σου Και εκείνη έκανε τα αδύνατα δυνατά Να βάλει και την τελευταία βελονιά της Με το που έφταναν στις όχθες Και να φάει έτσι τα ωραιότερα ψάρια. Δεν ξέρουμε. Έτσι λέγανε. Η δε λίμνη ήταν μεγάλη και ακίμαντη, ένας κρυζοπράσινος λιωμένος καθρέφτης και την έλεγαν «Γούλγη». Το χωριό, ωστόσο, που ήταν χτισμένο στις δυτικές όχθες της, αυτό το έλεγαν «Λίμνη». Και πολλοί κατοικοί του, από την άνοιξη ως το φθινόπορο, Ζούσαν σε πλωτά σπίτια, σε καμαρούλες που επέπλεαν και είχαν δυο σκεπές Μία προς τα πάνω και μία να λυκνίζεται με στο νερό Και όλοι γενικώς ψάρευαν Και περίμεναν τους άλλους, τους ξεσπιτωμένους Με διαθέσεις που κυμαίνονταν από την ζωηρή περιέργεια να γνωρίσουν φουνίσιους κυρίως από τη μεριά της νεολαίας αυτή η περιέργεια, ως την αόριστη υποψία μήπως οι βουνίσχοι γλυκένονταν από τα νερά της Χούλης και δεν ήθελαν να ξαναφύγουν. Όπως κι αν είναι, τους περίμεναν. Στο κάτω-κάτω υπήρχαν και κάποιες συγγένειες ανάμεσα στους Μεν και Σουσδέ, αλλά και μια παλιά υποχρέωση που έπρεπε να κλείσει. Πριν τριανταριά χρόνια... Μια φοβερή ξηρασία στέγνωσε την Γούλγη και για μια διετία περίπου επειδή δεν είχαν άλλους πόρους από τα νερά και τα ψάρια της πολλοί από αυτούς ζήτησαν τα προστοσύν σε γειτονικές ορεινές απαρχίες. Είχαν αναπτυχθεί λοιπόν φιλικές σχέσεις ανάμεσά τους και τότε ήταν που δημιουργήθηκαν και αρκετές συγγένειες εξαγχιστίας. Ο Κίμων, ο γεωγράφος, επί ήταν από αυτό το μέρος. Η γάμη δηλαδή μεταξύ του, έστω και σποραδικοί, δεν σταμάτησαν να γίνονται και πολύ μετά το τέλος της ξηρασίας. Στην οικογένεια λοιπόν αυτού του κύμωνα και σε σπίτια συγγενών του, θα πήγαιναν να ζήσουν για ένα διάστημα, όσο να ησυχάσουν πίσω τα πράγματα οι γη του Χριστόφορου με τις οικογένειές τους. Για τους υπόλοιπους υπήρχαν ή θα βρίσκονταν και άλλα σπίτια ή και άλλα χωριά πιο πέρα από τη λίμνη. Όσο για τον ίδιο τον Χριστόφορο, γι' αυτόν δεν γινόταν λόγος. Θα μπορούσε, είπε, να βολευτεί και στον βυθό τη Γούλγης με τα τόσα που έμασε. Φτάνοντας, για πολλή ώρα δεν έβλεπαν παρά άμο και βάλτους, βάλτους και βούρλα, κι άκουγαν άγρια κροξίματα που τους αποθάρρυναν λιγάκι, με στην ταλέπορη φαντασία τους τι περίμεναν άραγε. Να τους υποδεχτούν με τα βαΐων ικάτοικοι της γούλγης, να φέρουν μαζί τους και νεράιδες, ίσως όχι, αλλά και οι άμος, οι τόσοι βάλτι, κι αυτά τα φιλόξενα κρο-κρο- με στο σταχτή σούρουπο... Δεν ήταν ό,τι καλύτερο... Απλώς έπρεπε να το υποστούν γι' αυτό... Οι ακολουθούντες τους πρώτους... Έβλεπαν πάντως και τα ίχνη... Από τους τροχούς των κάρων πάνω στην υγρή μου, ίχνη σαν ασημένιες κορδέλες... Που από πάνω τους... περνούσαν κι άλλες και άλλες... Έβλεπαν οπωσδήποτε όλοι τους και την απέραντη λίμνη στο βάθος. Μια σκούρα, γαλήνια επιφάνεια, που κάτι την έκανε να τρεμουλιάζει εδώ και εκεί, να ριτιδιάζει, σαν να έπεφταν πάνω της αόρατες βαριές τάλες και τους μετέβηδε ένα αίσθημα όλους δυόλου άγνωστο. Το νερό, είπε μετά από μεγάλη συλλογή ο Χριστόφορος. Το σκούρο νερό... Και με αυτό μπόρεσε όποιος τον άκουσε Να καταλάβει τι εννοούσε Και τι πράγμα ήτανε τούτο το άγνωστο αίσθημα Που τους κρατούσε τόσο σιωπηλούς Το νερό που αυτοί το ήξεραν Από τις βρύσες, τις βροχές και τα ριάκια Από τις πλημμύρες έστω Τα πηγάδια και τους χήμαρους, Εδώ αποκτούσε το νερό της λίμνης Μια άλλου είδους υποβλητικότητα και στάση μία περίεργη αδράνεια που συνάμα υποκινούσε. Ήταν και η ώρα φαίνεται τέτοια και ο βαρύς και ακίνητος καιρός από πάνω και οι λόγοι που τους έφερναν εδώ σχεδόν σαν τυχοδιώκτες. Κατά τα άλλα όλοι αυτοί έρχονταν από τα ανατολικά της περιοχής και έπρεπε να κάνουν το μισό γύρο της λίμνης για να φτάσουν στα πρώτα σπίτια εκεί τέλος πάντων που λιγόστευαν τα βούλα τα νερά γίνονταν λίγο πιο πρόσχαρα και οι κρογμοί έπαιρναν πιο ελαφρύς τόνος. Και εκεί όπου ο Κίμων, ο γεωγράφος, μαζί με την νεαρή εγκυμονούσα γυναίκα του, την Εφθαλίτσα, ήταν οι πρώτοι που τους περίμεναν. Πιο πίσω στέκονταν παραταγμένοι σε σειρές οι γονείς, τα αδέρφια του και οι συγγενείς του. Βάγια δεν κρατούσαν ούτε τώρα, αλλά άναβαν τα πρώτα φανάρια τους για την υποδοχή και ένα μικρό κορίτσι σαν την Ιουλία, μα όχι τόσο όμορφη. Με γκρίζο καλοραμένο φόρεμα είχε στην αγκαλιά της τρεις πλεξούδες ψωμί ενώ δίπλα σε αυτήν ένα αγόρι με γκρίζα πάλι φορεσιά και με λανούς κύκλους κάτω από τα ακίνητα σοβαρά και λιπαρά σαν μανδαρίνου μάτια του κρατούσε ένα σινί με τηγανιτά ψάρια ανάμεσα σε φρέσκα μαρουλόφιλα. Μόλις σταμάτησε η πρώτη άμαξα πλησίασαν τα πρόσφεραν χωρίς να πουν τίποτα και αποτραβήχθηκαν με βηματάκια σιρτά πίσω-πίσω. Οι ορεινοί δεν ήξεραν αν έπρεπε να αρχίσουν να τα μοιράζονται και να τα τρώνε ή απλώς να τα κρατήσουν κι αυτοί στα χέρια τους. Μόνο ο Μπακαλάκου δεν δίστασε και ζήτησε από την ονά του λίγο ψωμί και τρία ψαλάκια. Απ' τη συγκίνησή του ο καημένος δεν μπορούσε να πει ούτε το ψάρι ψαράκι. Το έλεγε ψαλάκι και τρέχε το σάλιο του. Η ευθαλίτσα έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα της, πάτησε με τις μύτες των ποδιών της πάνω στα παπούτσια του, έφερε την κοιλιά της προς τα έξω πλαγίως και έγειρε το λεπτό λαιμό της στον ώμο του. Χουργούρισε αντί να μιλήσει, μα γρήγορα κουράστηκε και ακούμπησε πιο άνετα το μάγουλό της στο στήθος του. «Είναι ο μπαμπάς μου», φώναξε στα πεθερικά της, κυρίως όμως για να το ακούσουν οι μακρινότεροι συγγενείς που δεν τον ήξεραν. Στην αγκαλιά της Φευρονίας δεν πήγε. Δεν ήταν ακριβώς η μαμά της. Μόνο της άπλωσε ένα χέρι και κοίταξε με κάποια αποστροφή ή φόβο το σώμα της που είχε την ίδια μοίρα με το δικό της. «Πού είναι το μωρό, δεν το φέρατε» ρώτησε ο ησύχιος τον κύμωνα. «Το ένα κοιμάται στο σπίτι» πρόλαβε να απαντήσει η Εφθαλίτσα και το άλλο είναι εδώ και έδωσε ένα ελαφρό χτύπημα στην φουσκωμένη μα σφριγιλή από τα κοιλιά της». «Και τ' άλλο εδώ», πρόσθεσε στεγνά η φευρονία, δείχνοντας κι αυτή ό,τι είχε να δείξει, γιατί την πείραξε η συμπεριφορά της προγονής της και γιατί σε όλους εκείνους τους άγνωστους που την κοίταζαν ανόητα έπρεπε κάτι να πει αντί να αρχίσει να απολογείται για το σώμα και την ηλικία της». Φώναξε κοντά της τον Θωμά, που τότε ήταν 7 ετών και τα μάτια του στο απόγειο της ομορφιάς και της παραξενιάς τους και τον σύστησε ενδεικτικά σαν ένα από τα παιδιά της. Εκείνοι, μόλις κατάλαβαν ότι δεν διάλεξε στην τύχη ένα από τα παιδιά της αλλά ένα που τα μάτια του ήταν διαφορετικά, μαζεύτηκαν γύρω του, πλησίασαν, αν και χωρίς να τολμούν να έρθουν πραγματικά κοντά του. Άσε να δουν τα μάτια σου Έσκυψε και του είπε χαμηλόφωνα η φευρονία Καθώς το παιδί ένιωσε κιόλας να μαραίνεται Από τα γεμάτα έκπληξη δικά τους Στην θέα των δικών του Δείξτε μην τρέπεσε Μόνο αυτοί νομίζουν πως Τι πως έχουν τέτοια λίμνη Κούνια που τους κούναγε Δείξτε μάτια σου παιδί μου Ο Θωμάς σήκωσε το κεφάλι του Και αφέθηκε σαν άρρωστο ελάφι Στο λέμαργο πασπάτεμα Δια των οφθαλμών Εκείνων των γουλγιανών Η σάφιλι σάφι Ήρθε κοντά του για ενίσχυση και αυτός εδώ ποιος είναι ποιος σου και αυτός Τη ρώτησε μια γυναίκα δείχνοντας τον πακαλάκου Που είχε στρωθεί στα πόδια της νονάς του Και έγλυφε τα ψαροκόκαλα Σαν Αχά θα τα πάμε καλά κι είναι η πρώτη μέρα σκέφτηκε η Φευρονία. Μα αποφάσισε να φανεί ανώτερη να αγνοήσει τα αγκάθια τους ιδάλλως μόνο η γούλγη της απόμενε και απάντησε στην άγνωστη πως αυτό το καλό και αγαθό παλικάρι είναι βαφτισιμιός της. Α, θα σας πω και την ιστορία πως τον βάφτισα μα όταν γνωριστούμε καλύτερα τους υποσχέθηκε. Μετά κατάλαβε ότι λέγοντας βαφτισιμιός μου για έναν συνομιλικό της σχεδόν ήταν σαν να τους έδινε λαβή να την ομήσουν ακόμα γεροντότερη. Μα ήταν αργά ή νωρίς για να του εξηγήσει ότι τον βάφτισε πολύ μικρή και έπειτα ψάμως την έννοιασε. Όχι, τίποτα δεν την έννοιαζε. Τίποτα δεν έπρεπε να την νοιάζει μετά την Ιουλία που πέθανε. Γι' αυτός εδώ είναι ο άντρας μου υπεδείχνοντας τον κόσμο που έκανε κλειό γύρω τους τον ωραίο ησύχιο. Ο άντρας μου, ναι, είμαι η γυναίκα του, σαν να μην μπορούσε πια να ελέγξει τα λόγια για τις αντιδράσεις της, τα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα του εαυτού της, την ανάγκη της για ηρεμία, αλλά και την ανάγκη της για μια παραπάνω πρόκληση, για κάτι τέλος πάντων που θα την έφερνε στο έσχατο σημείο και εκεί επιτέλους θα σοβάρεται. Έτσι το ένιωθε. Έτσι το αντιλαμβανόταν Θα σοβάρευε Θα μπορούσε και να πεθάνει εκεί Να γίνει άτρωτη Ξέπεσα Πολύ ξέπεσα Σκεφτόταν Εδώ και χρόνια Κάτι τη τσάκιζε καθημερινά τα νεύρα Όπως το βουδοχέρι Φώναβο κατεβαίνει Και κοπανάει ακούραστα Ακόμη Ακόμα και στον ύπνο της τα Ξυπνούσε σαν δαρμένη Κι όμως κρατιόταν Δεν ήθελε αυτή την αντοχή Αλλά το ίδιο δεν ήθελε να τη πάρει κάποια άλλη τη θέση Και παντού έβλεπε άλλες Χωρίς να αισθάνεται τι λέει Συνέχισε τις συστάσεις <Κι>, κι αυτός είναι ο πεθερός μου Με την τρίτη γυναίκα του Δείχνοντας τον Χριστόφορο με την Πέρσα Κι αυτή... «Η λίμνη σας, η γούλγη, με τα γλυκά νερά που μας υποδέχτηκε και...» «Η Ιουλία που είναι» ρώτησε ξαφνικά με ζωντάνια τους θυγούς της. Τα μάτια του ησύχη μου την κοίταξαν απελβισμένα, εκφραστικά, μόνο φωνή που δεν είχαν. «Μην αρχίζεις πάλι εδώ στον ξένο κόσμο τις ιστορίες με την Ιουλία και την άλλη». «Την αδερφή σου εννοώ», που είπε σαν να τον καθυσίγαζε. «Η Ιουλία πού είναι» ρώτησε κι αυτός τους άλλους αδερφούς του. «Θα έρχεται πίσω με άλλο κάρο» του είπαν. «Μήπως την αφήσαμε» «Ε, δεν είναι μικρή να την τραβάμε από το χέρι» «Εγώ νομίζω πως την είδα μαζί μας το πρωί» «Ή ήταν ψες βράδυ, εσύ» «Και εγώ νομίζω, αλλά πού την είδα» Δεν που πουθενά και τον Ιάκοβο, τον αδερφό τη Πέρσα, που από του είχε έρθει να γιατρέψει τα σηκώτια του και δεν κιάτρεψε τίποτα, είχε μείνει, χωρί να δείχνει στην αρχή τέτοια διάθεση, κοντά του, Η ίσα, ίσα σαν να του έκανε και χάρη που φρονιάστηκε στο σπιτικό του. Εκείνοι δεν τον ήθελαν, δεν τρελαίνονταν για τη μουρή του, για την καμπούρα, τι του, και όσο για σαν πω. Δεν είχαν μάθει να ζουν και χωρίς αυτό, μα δεν έβρισκαν και αφορμή να του πούν να πάει κάπου αλλού. Μετά ήρθαν τα γεγονότα και τον Γιάννηπο που τον άφησαν στην Πάρτα. Δεν θα τους πείραζε λοιπόν η απουσία του τώρα από αυτήν την Ομίγυρη, αν δεν έλειπε και η κοκκινομάλα αδερφή τους. όλη την Πέρσα, δες και εκείνη είχε την ευθύνη και για τους δυο. «Έχω μέρες να δω τον αδελφό μου», τους είπε αυτοί, με κάποια ακροθυμία, σαν να έκριβε δίχως λόγο τη μισή αλήθεια, αλλά και για κάποιο λόγο μια άλλη μισή. Και όσο για την Ιουλία, δεν ξέρω. Έρχονται από πίσω κι άλλες άμαξες κι άλλοι νοικοκυραίοι. Μπορεί να ξέμεινε και να τη φέρνουν εκείνη. Ξημερώνει αύριο μέρα. Μα από τις άλλες άμαξες που δεν ήταν και πάρα πολλές μόνο μία έφτασε την επομένη στην πούλγη οι υπόλοιπες είχαν τραβήξει για αλλού και αυτή η μία έφερνε μόνο τους δικούς της. Περίμεναν τρεις ημέρες ακόμα και μετά ο ησύχιος πήρε ένα άλογο τύλιξε με μια μαύρη πλεκτή ζώστρα το κεφάλι του και βγήκε να γυρέψει την αδερφή του. Εκεί δεν ήταν πολύ βαρύς Δεν είχε χιόνια και παγωνιές Αλλά η υγρασία του Άνοιγε τρύπες στα κόκατα και όταν έπεφτε Πάχνει η ομίχλη Κυρίως ομίχλη Τα μάτια δεν χρησιμεύαν σε τίποτα Βάδιζες μέσα της Όπως θα βάδιζες Μέσα στα σύννεφα Ή σε ένα βουνό Από αρέα βαμπάκια Κι αν τύχαινε να κάνει το ίδιο κάποιος Από την απέναντι μεριά ο ένας ήταν για τον άλλο τη στιγμή που αντάμωνα, σαν από το επέκεινα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι κρατούσαν θανάτια, ακόμα κι αν ήταν μέρα μεσημέρι ή και μόνο του αφάντησε κανεί Πετούσε μεγαλόφρονα από καιρό σε καιρό κάποιες κουπέντες. Είχαν και μια περίεργη λίγο αστεία προφορά, όπου τα υποκοριστικά έδιναν και έφερναν κυρίως στα γυναικεία ονόματα. Και καλά οι Ανίτσες, οι Στελίτσες, οι Αγνίτσες, οι Χρυσαντήτσες, αλλά υπήρχαν και κάποια τετρασύλλα ονόματα που δεν χρειάζονταν καθόλου αυτή την ουρίτσα στο τέλος και όμως απαραίτητος την έπαιρνα. Όπως μια γιαγιά του Κίμουνα, του Αγιογράφου, που την έλεγαν «Ενεμένη», τέτοιο όνομα έκανα τους δώσουν, και την φώναζαν όλοι «Ενεμενίτσα», και αυτήν και δυο εγγονές της από πάνω ή όπως μια άλλη γυναίκα που έφερε το ΕΦΠΕΠΕΣ όνομα Νικομάχη και την φώναζαν εχθρή και φίλη, Νικομαχίτσα. Φαίνεται ή αυτήν την λύση έπρεπε να βρούσε την ατομέλους ή αλλιώς όλες οι γυναίκες θα ήταν ίτσες. Μόνο οι γούλγοι τους εξαιρείται από τον κανόνα, κανείς πράγματι δεν είχε να την πει «Γουλχίτσα». Και βέβαια όποιε ξένες παντρεύονταν εκεί έπρεπε, μαζί με την παρθυνιά τους, να χάσουν και την όποια τυχόν σοβαρότητα του αλώνατος τους. Η ευθαλίτσα από αυτή την άποψη τους πήγε έτοιμη. Την ίδια τύχη είχαν και οι περισσότερες λέξεις του γένους, οι λεξίτσε. Ενώ αντίθετα οι άντρες κρατούσαν ακέραια τα ονόματά τους και οι αρσενικούς γένους λέξεις δεν εξαναγίζονταν σε τέτοια τριφύλα τρεύματα. Μα και γενικότερα ο τρόπος που μιλούσαν διέφερε πολύ, θύμιζε σύναψη οδικών γουλιών και από αυτή την άποψη πάλι η Μόλις ξαναβρέθηκε με την παλιά της οικογένεια και μάλιστα ως οικοδέσκηνα αυτή τώρα, άρχισε να υπερβάλλει. Ήθελε τόσο να τους δείξει πόσο είχε προσαρμοστεί στα ίχια και έφτανα της νέας ποτρήδας της, όσο είχε πάρει τον αέρα της Ευρωπαϊκής Λίδας, ίσως και πόσο ευτυχισμένη ήταν στην καινούργια της ζωής και να μην ήταν αυτό ήθελε να δείξει σε εκείνους τους ταλέπορους, που τόνιζε υπέρ το την τοπική λαγιά την παρακόνιζε, και η περφορά της παρασυρώθηκε σε τέτοιες τρίλειες και τριλίσματα, που ακόμα και τα πεθερικά της έσβηκαν τα φρύδια τους, όταν την άκουπα και πολλή ώρα. Απορώ πως κάνουν οι γυναίκες εδώ πέρα όταν θέλουν να μαλώσουν. Εκμυστυλέστηκε ένα βράδυ, Ζημιά την ψυχίτσα της άλλης με τη γλωσσίτσα της και μου φαίνονται και πολύ σοβαροί άνθρωποι και στις κηδίες άραγε πώς κάνουν, το φαντάζεστε Εκείνες την κοίταξαν λίγο προσεκτικά σαν να της έλεγαν «αυτό εσύ για τις κηδίες καλύτερα να μην το ρωτούσες» «Είναι μορλοί άνθρωποι εδώ πέρα» σχολίαζαν από την άλλη μεριά το πρώτο στο λένε Λίμνη και την Λίμνη τη λένε Αγίος. Και δει να την είπαν γουλγί. Ξέρω γιατί. Ό,τι πετάς αυτήν και ένα φοντούκι κάνει γουλγ το πεταίνει. Ρουφίχτρα. Βάλτος ήταν κάποτε. Βάζω στοίχημα πως Βάλτος ήταν κάποτε και ρούφτιξε πολλά. Γι' αυτό την έχουν περίπου όλου σημερινοί. Λες δηλαδή να κρύβει και τέτοια μυστικά αυτή Μόνο ένα και δυο. Χα. Μα δεν θα προλάβουν να τα μάθουν. Μήπω εδώ πέταξε την κυραφροσύνη όλη μας σας. Όχι, ωραία πράγματα, Εκείνη η κούμπη ήταν στα Γιάννενα. Σε αυτήν εδώ, σου λέω, δεν θα προλάβουν να τα μάθουν. Πρόλαβαν όμως στον 1,5 πέλη του μήνα που έμεινε εκεί να δουν πώς ψάρευαν με τα καλά με τους οι λιμνίσιοι, πώς παντρεύονταν και πέφτιαναν με την ίδια συνοδεία από καλαμμένες τύπησες, πώς τα βαφτίστια των παιδιών τους δεν γίνονταν σε αλλά στη ροή και την λίμνη, ακόμα και χειμώνα καιρό, και πώς η μαλλονπότη ή η δουλεια μερικών ήταν να ανατρέχουν σκουλίτια σε υπηκρατικά. Και να τα πουλάω στου ψαράδε. Τα ίδια τα σκουλίκια δεν μπόρεσαν να βγουν, ούτε και πώ τα μοσποτάιζαν για να παχαίνουν. Πρόλαβαν επίση να γεφτούν, όσοι δεν φοβούνταν, μερικά από τα πρωτάκουσα φαγητά του, όπω ήταν οι τυχτές χελονόσποτε, οι τσοκουνδόσποτε, τα σκανζοχυράκια μια σχετική σοβαρή και το μπουρλοτήλακο που είχε μέσα ρίζα, κομμάτια από αρχέλη, τα μάτσπλα και νεαρά που Η φώνευση αυτών ήταν εξίσου προτάπιστη. Αλλά ξαφνιάστηκαν πραγματικά και προσβλήθηκαν όταν, από την δεύτερη κιόλας η μέρα, πέρασε ένα τοπικό γιατρό και εξέτασε με μια μάτια τα παιδιά του, τα κατανάγκιν προσφυγόπουλα, και επειδή μερικά από αυτά είχαν λίγα εξανθήματα στα μάγουλα στο στόμα, στο σαγόνι, από εκείνα τα ανθρώπινα ή τις λίχνες που βγαίνουν στα παιδιά δέρματα από παραμικρές αιτίες, ο γιατρός τους είπε πως ήταν υποχρεωμένος να ρίξει ούτε λίγο ούτε πολύ τα παιδιά τους στον ασπέστη, για να μην μεταδώσουν στους εντόπιους κάποια νόσο, μα δεν έχουν χολέρα. «Δεν ήρθαμε να σας μολύνουν», διαμαρτυρήθηκαν. «Αγνά σπυράκια είναι, ανθόσπυρα τα λένε εμείς». Φύγκαν από την αγωνία στον δρόμο και από την κούραση των αέρα που άλλαξαν κλίματα, παιδιά. Θα εξεφανιστούν σε δυο μερόνυχτα. Μα ο γιατρός και πίσω από αυτόν όλοι οι καχύποπτοι της Βούλγης επέμεναν πως άλλος τρόπος δεν υπήρχε να εξεφανιστούν αυτά τα εξανθήματα». Κι έτσι τα άτυχα εκείνα παιδιά γνώρισαν τι θα πει να σε ρίχνουν στην εσβεσμένη άσβεστο προς εξυγείαν συμπιπώ. Μελαγχόλησαν και εφρικίασαν και οι τους. Όχι μόνο τα ίδια Το φέραν παρέως Ιδιαιτέρως η, η φευρονία Που όλα σχεδόν τα μικρά της Χρειάστηκε ομαδικά να ασβεστοθούν Να μείνουν με αυτές τις άσπρες μάσκες Για πολλές ώρες Και τα μάτια τους να την κοιτούν Με άφατη απορία και λύπη Όταν τα ξέπλυναν Σιγά σιγά συνήρθαν Ζήτησαν να φάνε Και τα σφυριά είχαν εντελώς ξεραθεί Ή πέσει κιόλας Μα έμεινε σε τις μάνες ένα άχτη για εκείνους τους λιμνίσιους και αναμολόγητα ευχήθηκαν να αναγκαστούν να προσφυγέψουν κάποτε κι αυτοί και τα παιδιά τους να γίνουν παπαρούνες από εξανθήματα. Δε θεβρονία μετά από αυτήν την επιβολή της ασβέστου και ανάμεσα στα όσα παράξενα γίνονταν εδώ πέρα, άρχισε και αυτή να πίνει καπνό, του τέστην να καπνίζει, γιατί είπε η υγρασία τους, τόνισε το τους, την πήραζε στα κόκκαλα και στο κεφάλι, και μόνο ο καπνός την ελάφρωνε. Κάποια τυχαία έμπνευση της έδωσε αυτή την δικαιολογία, αλλά συνέδραμα και κάποια επεισόδια που της χάλασαν την ψυχή. Όσο για την Πεθεράτη στην Πέρσα, αυτή, που δεν χρειάστηκε να δικαιολογηθεί για τίποτα, ευχαρίστως της τον καπνό και τα συναφή του. Κατάλαβε εν πρώτης η Φεβρονία από νωρίς, ότι η Ευθαλίτσα, την οποία είχε μεγαλώσει από τα γενοφάσια της, είχε πει τα λογάκια της για αυτήν στην οικογένεια του της, λογάκια μελανά και χτυπητά. Ποιος ξέρει πόσο διονκωμένα γιατί τα συμπεθέρια της γούλγης την κοίταζαν σαν να τη φοβούνταν με το πλάγιο βλέμμα που θα αντιμετώπιζαν μία ύπουλη μία ενέχουσα κινδύνους. Αχ και να ξέραν να μπορούσα να τους πω πως είμαι χίλια κομμάτια σκεφτόταν πικραμένη η Θεπρονία αλλά και εξοργισμένη όταν το ξανασκεφτόταν. Και είπε μια μέρα στην προγονή της, μια από τις ημέρες που έλειπε ο ησύχιος, καθώς έτυχε ένα ανεμόνη στην αυλή, εξίσου βαριές και οι δυο, από τη μέση και κάτω, και εκείνη, η ευθαλίτσα, έκανε πως περιποιείται κάτι ασθενικά φυτά σε γλάστρες, τα βρία στα τουβάρια και στις πέτρες ήταν πιο λαχταριστά, προκειμένου να αγνοήσει την παρουσία της Φεβρονίας. Της είπε λοιπόν... Κι όμως πέθανε η Ιουλία, πέθανε το φθινόπορο κι ήταν αδερφούλα σου, σε ζητούσε Μετριόταν πόσο ψήλωνε για να την βρεις μεγάλη «Αδερφίτσα σου», πως το λέτε εδώ Το έκανε σαν να εκλυπαρούσε λίγη συμπάθεια, λίγη προσοχή σε αυτόν τον υγρό Εκείνη ήταν αδερφίτσα μου, μισή και μισή είπε με στόμα η νεαρή γυναίκα σκυμμένη πάντα στις γλάστρες της και τονίζοντας ενηγματικά το «Ήταν». «Τι θες να πεις» ρώτησε η Φευρονία «Ότι πέθανε και δεν είναι πια» «Θέλω να πω ότι εσύ όμως δεν είσαι η μανίτσα μου» «Και κάποτε σε φοβόμουνα, μα τώρα δεν σε φοβάμαι» «Δεν είμαι εγώ η μανίτσα σου, αλλά είμαι μάνα της αδερφής σου» μάνιασε τότε η Φεβρονία. «Και στο κάτω-κάτω, ποιο σε μεγάλωσε εσένα, ποιο σε απ' το αυγό βγήκες και στάθηκες όρθια» «Η θεία κλιτεία που πέθανε, εκείνη με μεγάλωσε, εκείνη με ξεσκάτωσε» απάντησε η Εφθαλίτσα «Α, τη θυμάσαι ακόμα την κλιτεία, ε» «Θα πρέπει να πεθάνω κι εγώ, για να θυμάστε και τις δικές μου θυσίες, θα πρέπει να πεθάνω, να σβήσω» «Έχεις και δικά σου, παιδιά, για να θυμούνται τις εγώ θυμάμαι μόνο τι φωνέ σου και το πώ μα ξυπνούσες κάθε πρωί με τσιμπιές. Πότε έγινε αυτό, ρώτησε η Φεβρονία πηγαίνοντα κοντά τη, σαν να κρατούσε μαχαιράκι στην παλάμη τη, σαν να κρατούσαν μαχαιράκι και ίδιο. Γινόταν κάθε μέρα, κάθε χειμώνα, είχες μανία με το κρύο να μα τσιμπάς για να ξυπνήσουμε. Αν έπρεπε να πάτε σχολείο και δεν σηκωνόσασταν με το καλό, πώ έπρεπε να σα ξυπνήσω, με το φτερό τη Χίνα. «Μας μελάνιαζες με τα νύχια σου, έρε κάτι τσιμπιές που τρώγαμε», είπε η Ευθαλίτσα, ξεχνώντας τις λαλίτσες και τα τριλίσματα της άλλης γλώσσας, και εγγίζοντας μια το μπούτι της και μια το λαιμό της, σαν να τη τσιμπούσαν μέλισες. «Αυτή ήταν η καλημέρα σου, σε εμάς, όχι στα δικά σου, σε εμάς, τα σκόρπια μαρτήματα, τα παιδιά από τις άλλες, μας ζήλευες, ως και εμάς μας, μας ζήλευες, πρόσθεσε. Τα μάτια της Φετρονίας σκοτίνιασαν, άστραψαν, έγιναν από τρία χωριά. «Ποιος έκανε να πάρεις τόσο αέρα», ρώτησε την προγονή της. «Ποιος έμαθε να βγάζεις αυτή τη γλώσσα, η Γούλγη». «Η Γούλγη με έκανε άνθρωπο. Ξέρεις πως με τα πεθερικά μου εδώ, στα πούπουλα», είπε η Ευθελίτσα. «Το βλέπω. Ανεβαίνεις σε κλαδί σαν το σπίνο για να μιλήσεις, σαν τη σπιούνα, θέλω να πω». Και αυτοί από κάτω περιμένουν να πέσεις να μάσουν τα λωφεία σου. Στα πούπουλα λέει. Θα σκάσεις από τη ζύλια σου, προκάλεσε πάλι η Εφθαλίτσα. Γιατί πράγμα. Για τον μπαμπά μου. Που μ' έκανε με άλλοι. Που δεν ήσουν οι μόνοι. Που έκανε όσα ήθελε με άλλες. Που... Πε στο στόμα σου. Γιατί αν σου πω μερικά πράγματα θα με ζηλέψεις εσύ εμένα. Την προειδοποίησε Και 35 και 40 χρόνια πιο νέα μου που έκανε όσα ήθελε με άλλες. Επανέλαβε η ευθαλίτσα σαν να μην άκουσε τίποτα. Που, και να μην πέθαινε η πρώτη κόρη σου, η πρώτη ξεπάρθενη, θα την πέθαινες εσύ, χήρα ήσουν, για να τον πάρεις. Αυτό πήγαινε μακριά. Ξεπερνούσε και την άρρωστη φαντασία. Αυτό, ούτε η ίδια η φεβρονιά το είχε σκεφτεί, και είχε σκεφτεί πολλά από την ώρα που μπλέχτηκε στα πλοκάμια της τύχης της και πάλευε μια για να ξεφύγει και μια για να μπλεχτεί περισσότερο. Πήγαινε μακριά. Έφερε το χέρι της στο μέτωπο και το κατέβασε σαν ξύλο στην κοιλιά της. Ίσως κόπευε να κάνει το σταυρό της και έκανε μόνο το μισό. Ίσως πριν το σταυρό θα ήθελε να το κατεβάσει στο μάγουλο της προγονής της για να μην ξαναπεί τέτοια λόγια. Άσκοπα όλα, χαζομάρες βόνιξε για να επιβληθεί στον εαυτό της <Κι> Και κοίταξε με μάτι που έσταζε θλίψη και απάθηση το υγρό σπίτι που την φιλοξενούσε, τα μικρά παράθυρα την κρύα αυλή, εκείνες τις σπρασινάδες σαν που σέρνονταν παντού σε ό,τι στάσιμο, ακόμα κι αν ήταν παπούτσια που δεν συχνοφοριούνταν. Και με το φως του λύκου επανέρχονται. Μυθιστόρημα σε δέκα ιστορίες της Ζηράνας Ζατέλη